Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα στο, από το Radio Αρτά στους 101,5 Καλώς ήρθατε λοιπόν για μια ακόμη εκπομπή στον τοίχο Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι, στο 2681 Θα μας κάνετε όπως κάθε μέρα τις δικές σας παρατηρήσεις, τις εύστοχες και τις πάρα πάρα πολύ ωραίες Καλημέρα στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελίας, δηλαδή αέρος-αέρος εδώ στην περιοχή, μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και στα ραδιόφωνα που είναι συνδεδεμένα, όπως για παράδειγμα ο Άρτεφέμ του κυρίου Αμαράντου στην Κύπρο, ο ράδιο αετός... Ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνης, του Κώστα του Γκιόνι. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, και τα άλλα ραδιόφωνα. Καλημέρα στου φίλου στην Πελοπόνη, στον ΕΜΕΑ Press. Καλημέρα σε όλου του φίλου και σε αυτούς που στέλνουν email. Καλή σου μέρα, Σάκη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Συντονίσου και σήμερα, μία από τα ίδια θα έχουμε. Μάλλον είσαι συντονισμένο. Καλημέρα λοιπόν σε όλου του φίλου εντό και εκτό Βεβίοι θα τα πούμε στο τέλος για το ωραίο υλικό που μου στο αυτό το γράμμα Και κυρίε μου και κύριοι Σήμερα θα, κάνουμε με, θα ξεκινήσουμε Με μια ε, Ανθολογία ε, Μπουρδοφλήναφλημάτων Τι είπα ρε ε, Μπουρδοφλήναφλημάτων Λοιπόν κυρία μου και κυριά μου Διότι σήμερα Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι θα Ζεσουή Αντωνή Ζεσουή Αντωνή όχι Αντωνί Σαμαρά Άδωνη oh. Αντωνί Άδωνί δηλαδή Γεωργιάδη άδωνη. Oh, Ζεσουί Αντωνί σήμερα Εκατομμύρια κόσμο για να μην ποδείς εκατομμύρια Θα μαζευτούν σήμερα στο Σύνταγμα Στο Σύνταγμα ναι Και θα διαδηλώσουν με πλακάτ ζεσουή Αντωνί Γεωργιαντί διότι όπως θα ακούσατε πήγαν και βάλαν καζάκια στο γραφείο της, αυτής της μεγάλης προσωπικότητας Αυτού του καρτούν του Ελινοφάνους. Λοιπόν κοίταξε να δεις τώρα Εγώ θα σου απαντήσω ως εξής. Πάλι θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας Όλο υποθέσεις εργασίας είμαστε εδώ Λοιπόν είσαι εσύ ο κακός τώρα Ο κακός που θέλεις να κάνεις ε, μεγάλο κακός αυτή την προσωπικότητα της δημοκρατίας Του Άδωνη του Γεωργιάδη Πρόσεξε. Σύ, είσαι ο Κακούργο, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι είσαι. Να πούμε, ναι. Και δεν σου φτάνουν όλε οι άλλε ημέρε που ορίεται και λέει τι παπαριέ του δημοσίω. Που του επιτρέπουν οι εισαγγελεί να λέει τι παπαριέ του δημοσίω. Αλλά και οι ψηφοφόροι και οι οπαδοί του. Δεν σου φτάνει να πα μια άλλη μέρα τυχαία μέσα στα τέσσερα χρόνια αυτά που τον κάναν πρωθυπουργό, τον κάναν υπουργό, τον κάναν. Δεν τον κάναν. Και πα μεγάλε, κακούργε, μία εβδομάδα πριν τι εκλογέ. Και του βάζει τσακ Του καζάκι, Στο γραφείο του Άδωνη Και σκιάζει το Άδωνης Και να περισσότερη Πως τι λένε Δημοσιότητα Και να θα βρεθεί και κανένας μαλάκας που θα πει Οπό κακούργησε η Ριζέη τη βάλαν δί, μπόμπα Στο γραφείο του Άδωνη να ψεφίσουμε Του πηδί Υπόθεση εργασίας είναι Γατόπαρδε Έλα μη σκάσεσαι τώρα Στι έχει την μπουμπου Έλα Η μπουμπού λοιπόν Όχι ας την μπουμπού τώρα Η μπουμπού είναι αζιάρα του ποτάμι Λοιπόν θα συνεχίσουμε με μπουμπού Όχι με μπουμπού Κυρία μου και κυρία μου Με μπερδεύτην με συγχωρείτε <Χάκου> <Χάκου> Το ανάγνωσμα <Χάκου> <Χάκου> Χαμόσε γένετο ε, Στην χώρα τη Ελλαντισταάν χθε κυρία μου και κυρία μου Όπου ο, ο... ο θεόσταλτος πρωθυπουργός Ο κύριος Σαμαράσε επήγε στο κατά τις κατά... πώς το λένε παιδί μου. κατά τα Ιωθώτα ναι, στο Δημαρχείο του Περιστερίου να διεξαγάγει εκεί προεκλογικού αγώνα ήρθε στην πόλη της Ανιργίας Ρησά δεν τρέπεσε λαϊκιστή φώναζαν κάποιες γυναίκες εκεί πέρα κακούργες, σιριζέες θα ήταν αυτές κυρίες μου και κύριοι ενώ ένα άντρα δεν άντεξε έκανε ντου εναντίον των παλαμακιστών του Σαμαρά Τώρα δεν συγχωρείτε Αυτό δεν αναρωτιόμαστε κάθε μέρα Πού τα βρίσκετε ρε ξεφτύλες και πάντα και τον παλαμακίζετε Λοιπόν τέλος πάντων Κυρία μου και κυρία μου ένας γενικός χαμός Έγινε να πούμε εκεί στην ε, Σύναξη που πήγε να πραγματοποιήσει Ο Πορδυπουργός της χώρας Και Ο, ο, ο ατυχής αυτός άντρα Ο οποίος έκανε ντου Δεν ξέρω αν αγιά στο χέρι το ανέριξε καμιά ψηλή Δεν νομίζω Τον συνέλαβαν οι φρουροί της Λοιπόν, που λε, μεγάλε, έγινε εκεί ο κρυππέταλο που λες, ηρέμησαν τα πνεύματα, οι αστυνομικοί όπω πάντα ηρέμησαν τα πνεύματα, ναι, και οι πολίτε ήθελαν να διαμαρτυρηθούν, αλλά απτυχθούν κακά. Σιγά μην επιτρέψουμε στου πολίτε να διαμαρτυρηθούν. Τίποτα, Τίποτα κακή, Σιριζέι θα ήταν. Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τον βουτήξανε τον τύπο, τον, τον παγλαρώσανε στην Πουρού. Λοιπόν, κάνανε ένα κλειό γύρω από τον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό, ε, ο οποίο. Μην το ξεχνάω, εντάξει. Αυτά τώρα δεν θα σου κουράσουν, σα το λέω. Πάντα δουλεύει για το. για το. καλό σου. Όπω και όλοι αυτοί. Ακόμα και αυτοί που τον παραμακτίζουν. Και έτσι λοιπόν μπήκε μέσα στο Δημαρχείο, του είπε: Παιδιά είναι τελειωμένα τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα, εντάξει. Οι θυσίε σα όχι απλώ πιάνουν τόπο. Είμαστε τελειωμένοι. Θα χεστείτε στην ευτυχία. Μην σα πω ότι είστε χεσμένοι στην ευτυχία. <Ρι> Γεγονό είναι, κυρία μου και κυρία μου, θα, ξε... θα συνεχίσουμε τι. <Ρι> Μπορδολογία αυτή του ανάγνωσμα, Ιδού η Ρόδος Ιδού και το πίδημα! Σε λίγε μέρε με την όθηση του λαού. Βαράτε ο Τσίπρα τα λέγα αυτά στη Ρόδο. Ιδού η Ρόδος Ιδού και το πίδημα. Με την όθηση του λαού. Δηλαδή για το πίδημα θέλουμε την όθηση του λαού. Το πίδημα μου, ρε. Απ' τη μία όχθη στην άλλη μου, ρε και εσύ να πούμε το μυαλό σου. Τι έγινε, δεν είπα το τηλέφωνο. Ορίστε. Ιδού, ναι έτσι μπράβο, ναι, ναι, ναι που λες ναι Ιδού ο λαό Ιδού και το πίδιμα έπρεπε να πει Πιο απ' πολύ σωστά σημειώνει εδώ ο φίλος τηλεακροατής Σε κάθε πόλη που πάει, οι γραφιάδε εκεί Του βάζουν και ένα ανάλογο με την πόλη στην Καλαμάτα είπε θα, τον χο... θα το χορέψουμε Μαντήλι Καλαματιανό το... Θα αποχωρήσουμε μαντήλι καλαματιανό Ο Αντώνης επειδή είναι, καλα... επειδή είναι Καλαματιανός Στη Ρόδο είπε ρόδο η, η Ρόδος η Δού και το πίδημα Στην Κρήτη είπε θα τους χορέψουμε πεντοζάλι Στην Άρτα είπε Θα κάνουμε όπιστε στενοσνερατζοκολί Θα τους κάνουμε Φιγούρι κρέα Δεν είπε ναι Δεν βρήκαν κάτι Α όχι ψέματα σα λέω Αναμένουμε, αύριο έρχεται στην Άρτα. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο Σάββατο, ναι, έρχεται στην Άρτα. Ετοιμαστείτε, γραφιάδε. Γράψτε το κανακά ώρα για την ρατζοκολία εδώ να μου λοιπόν, λε. Μεγάλε, έγινε ένα κακό χαμό. Λοιπόν, ούλοι, ούλοι, ούλοι. Είναι ρατζοκούλι. Έλα, παρακαλώ. <laughs> ναι, τώρα, τώρα. <laughs> λοιπόν. Θα του πούμε εμεί τη μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο θα πρέπει, θα πρέπει να λέμε εδώ. Άκου, είναι Πάρτιτς Βάρα, Σκίστιτς, απου Απουδικατίστιτς. Αυτό το σύνθημα, λοιπόν, έβγα <χι> λέξη. Σκίστιτ, Τσικλίστιτς, μη... ή όχι λάθος, <συκλίστης> <απουδικατίστη. Κι> έβγαλέ. κακός χαμός στη Ρόδο μετά την ε, η αρχή του αρχηγού. Λοιπόν, για λοιπόν, μη Ρόδος ε, είναι να κακος γραφιάδες των λόγων του αρχηγου λοιπον πρωτοτυπος φλογκεν λοιπον ειδου η ροδος ειναι η γραφιαδες των λογων του είναι, είναι μια άλλη εποχής Είναι προ, προχωρημένα τα παιδιά ναι. Λοιπόν Στη νομιλία εκεί που μίλαγε ο Αλέξης Ένας οπαδός της ΑΕΚ Τι <laughs> ναι. έχουμε Λοιπόν Έγινε ένας χαμός το πίδημα, πίδημα του λαού σε λίγες μέρες. λοιπόν Ο οπαδός λοιπόν Της ΑΕΚ που βρισκόντα στην αίθουσα άρχισε να φωνάζει συνθήματα για το κήπεδο του Δικέφαλο στην περιοδική Φιλαδέλφια. Αυτά είναι, είναι μεγάλε, δεν σου λέω. Κοίτα να δεις τώρα. Εάν ψάξει και βρει ε, τι δράσει τη μπουμπού του ποταμιού, θα πει ρε, πούσι μου, Εδώ μιλάμε, γίνεται ο κρυπέταλο γύρω σου. Αυτά, αυτοί όλοι που τα βρίσκουν και κάνουν αυτέ τι δράσει και τι αποδράσει, ειδικά για το ποτάμι σα μιλάμε. Αλλά και για του άλλου. Ο άλλο τώρα πήγε στο Τζίπρα να πούμε και φώνα, φώναζε να πούμε για το γήπεδο τη ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έχουμε ρε, πρόβλημα. Δεν έχουμε, το καταλαβαίνετε. Και ο πρόεδρο τη σχολεία, άκου να σου πω κάτι μεγάλε, είπε: Οι ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ είναι χώρο δημοκρατία και όλε οι φωνέ είναι ευπρόσδεκτε. Οπότε αφήστε το παιδί να φωνάξει για το γήπεδο τη ΣΑΕΚ και μα θύμισε το ανέκδοτο με τον Πατακό που με το σπίτι πήγε και τούπου άλλος το ξέρετε το με το πετακώ μη, τα... μη σας κουράζω τώρα και θα σας τα επαναλαμβάνω αρχαία ανέγδοτα λοιπόν αυτό που λες μεγάλε γενικός χαμός έγινε και στη Ρόδο όπου το ρεύμα το τσουνάμι τι έχουμε α, καλά. Ή, όπως είπαμε εκτός από τα 300.000 νοικοκυριά που θα πάρουν δωρεάν ρεύμα 300.000 ctc σε άπορες οικογένειε, ακούστε τώρα Ακούστε τώρα ε, πρόγραμμα αριστερού Αυτό, Θα σητήσει λέει 300 Και θα σητήσει ο αριστερός 300.000 οικογένειες Καλά εντάξει τα άλλα τα αφήνουμε Όλα ε, είπαμε Οπότε κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Θα συνεχίσουμε τις μπορδολογίας Του το ανάγνωσμα Όπου Τι έχουμε το τσακαλώτο Το τσακαλώτο λοιπόν αριστερός Από κούνια από κύτταρο αριστερό, τσακαλώτο. Το τσακαλώτο λοιπόν τι μα είπε, θα φορολογούμε παραπάνω και έχουμε περισσότερε συλλογικέ υπηρεσίε. Μάλιστα. Η δε η μεγαλύτερη μπουρδα την οποία ακούσαμε χθε είναι τη αριστερά πλέον, τη ε, αριστερού αριστερούς, κυρία Ραχίλ Μακρίν, Μακρίν. Ναι, είναι αριστερού η κυρία Ραχίλ Μακρίν, η οποία. Μην στεναχωριέστε, ρε παιδιά. Ακόψουμε 100 δι χαρτονομίσματα ευρώ εμεί και θα τη βγάλουμε. Μην <Τι> στεναχωριέστε. Πε ή Ραχίλ, γιατί ρε κοπέλα μου δεν κόβει να πούμε κάτι παραπάνω να μοιράσει να έχει και ο κόσμο. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου. Βέβαια, να σου πω κάτι: όλα θα αλλάξουν. Την επόμενη μέρα όλα θα αλλάξουν. Οι δημοσιογράφοι θα είναι με το καινούριο κόλπο, οι πολιτικοί θα συνεχίσουν τη μάσα του, οι συνδικάλε τη μάσα του, οι παρατρεχάμενοι τη μάσα του, οι κλέφτε και τα λαμόγια με τα προγράμματά του και εσύ θα συνεχίσει να είσαι άνεργο. Απλά αυτή είναι η αλήθεια. Όμω η Μπουμπου... Η Μπουμπού πλάι-πλάι με την ανατριοπή. Θα είναι στη Βουλή. Η Μπουμπού, Κυρία μου και κυρία μου, ναι, αυτά που λε, τα ωραία. Όλα θα αλλάξουν μεθαύριο, Παρασκευή. Όχι, το Την επόμενη, πόσο έχουν μείνει, 10 μέρε ακόμα. Όλα αλλάζουν, κυρία μου και κυρία μου. Βέβαια, βέβαια θα παρακολούθησε, φαντάζομαι, μέσα στο, στην αγωνία που έχει για την υποψηφία σου, την Μπουμπού. Λοιπόν, ότι η Γερμανική Βουλή. Θα το παρακολούθησε, φαντάζομαι, ψήφισε υπέρ τη παραμονή τη Ελλάδα στο ευρώ. Η Γερμανική Βουλή το έκανε αυτό. Κατάλαβε, ψήφισαν υπέρ όλοι οι Γερμανοί, από χριστιανοδημοκράτε μέχρι αριστερού. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι στη Γερμανία, όπω ξέρει. Ναι, αριστεροί. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, τι φοβάσαι, Φουλεοευρωπαίοι μου, εσύ. Δε, τι σε σκιάζει ο άλλο ότι άμα βγει ο Τσίπρα θα σε πάρει από το ευρώ. Δεν σε παίρνει κανένα από το ευρώ. Απ' την αγκαλιά του κατακτητή σου υποδουλωμένη μου, Ρουφιάνε, που κουλοφόρε δεν σε παίρνει κανένας Ο παδέ. Μη σκιάζεσαι λοιπόν. Το ψήφισε η Γερμανική Βουλή χτες. Είσαι και με τη βούλα. Πως μαρκάραν τα άλογα οι καουμπόιδες στο κολομέρι, Έτσι σε έχουν μαρκάρει στο κολομέρι. Τανγκ, είσαι στην ΕΕ, φεύγει από τη... Απ την Ευρώπη. Με τίποτα. Από την Ευρώπη δεν φεύγει με τίποτα. Σε έχουν, έχουν βάλει η μαργάρι μας, Το κολομέρι ρε παιδί μου Μην, μην ανησυχείς να μου Σε μαργάρανε Γιατί η Μπουμπο δεν κάνει χωρί Ευρώπη Ο Μίτσο! ξέχασε στο Μίτσιο Το σύμμαχο του Αυστριακού Κάνει ο Μίτσιος χωρίς Ευρώπη Δεν γίνεται <Κι> Διότι το είπε και ο Σαμαράς Ανακοίνωσε φι, ε, Συμμαχία για κυβέρνηση Όλων των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων Ακόμα και αν έχει αυτοδυναμία ε, Να ρε αυτά είναι ρε αυτό είναι χριστιανό, δεν είναι άνθρωπο. Ναι, τι είπα, Ναι, είναι χριστιανό. Θα επιδιώξει συμμαχία με όλε τι φιλοευρωπαϊκέ δυνάμει. Κανεί δεν το πιστεύει, το παραμύθι είπε τη αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμεί, είπε, και να έχουμε αυτοδυναμία, θα σα φωνάξουμε όλου του μαλάκι. Συγγνώμη, όλου εσά του καλού ανθρώπου που είστε υπέρ τη Ευρώπη και προχωρημένα μυαλά και θα κυβερνήσουμε μαζί ρε κοτούτσικα. Εμεί θα τρώμε τα πολλά, εσεί λιγότερα, μη σκιάζεστε. Yeah. χρήμα. Τους κουκουλοφόρους δίνουν χρήμα οι κατακτητές θυμόσασε την κατοχή οι παππούδες μας, είπε ο μία κονσέρβα από εδώ, λίγο έτσι από εκεί τη βγάζανε, τους άλλους σκοτώναινε, τους μαλάκες που τρέχαν για την πατρίδα σείς δεν είστε μαλάκες σείς είστε διξιοί είστε φιλοευρωπαϊστές γι' αυτό κουσιάτι κουσιάτι σι Ποιος θα βρεθεί να πει στο Χαρδουβέλερ, έλα δω ρε παπαρίδι, λέμε τώρα ένας εισαγγελέας, λέμε τώρα. Έλα δω ρε να του πει. Μέσα σε 24 ώρες χάρισες 24 δις, ένα δι στην ώρα το χάριζες στις τράπεζες. Τώρα απειλείς τον κόσμο ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεμείνει η Ελλάδα από ρευστότητα. σου δίνει αυτό το δικαίωμα να ασκιάζεις τον κόσμο και να... Να, να διεξάγεις αγώνα Τέτοιο άτιμο Άτιμο γιατί είσαι άτιμος Θα μου πεις άτιμος είσαι από τη στιγμή που είσαι εκεί Χρόνια σε ταΐζει αυτή η πατρίδα Χρόνια σε ξεσκίζει αυτή Η, η κομματοσκυλία Ποιος βγήκε ένας να του πει Κανένας Παρόλο λοιπόν που μέσα στις 24 ώρες Τα λέγαμε χθες έδωσε 24 Δεις Στι ελληνικέ τράπεζε ταυτόχρονα απειλεί εμένα τον καημένο να μην ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα, θα ξεμείνει από ο Χαρδουβέλερ. Ναι, σου λέω, δεν θα έχουν τα παιδιά τα χιούσια τους Θα ξεμείνουμε, θα ξεκαρφώσουμε τα ATM, θα φάμε ένα τον άλλον μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα γίνει τσι. κρεπούσι γ... το κυκλίδομα. Ναι, σου λέω, κυρία μου και κυρία μου, ξεχνάει όμω ο ότι μπορεί η Ραχήλ από τα 100 δι ευρώ μέσω του τραπέζι τη Ελλάδα τα οποία θα κόψει, θα τα τυπώσει δηλαδή, ρε παιδί μου, Οπό, θα μα ρίξει και μα ένα ρε Ραχίλ. Ρίξε ρε, Ραχίλ να πούμε. Είναι, είναι, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοια μεγέθη στην πολιτική και που σκέφτονται τάκα αυτόματα τη λύση και τι θέλει στη ζωή, Γι' <Τι Τι> αυτό α πιαστούμε από το χέρι όλοι μαζί, κυρία μου και κυρία μου, Ας πιαστούμε, ε, ναι, ορίστε, ορίστε παρακαλώ. Όχι, <μουσίλ> ναι, <μουσίλ> ναι, <μουσίλ> ναι, ναι ρε παιδί μου, να κάνουμε, γιατί να μην έχουμε για 5 ευρώ να κάνουμε 500 στόρους, 5 ευρώ. Ναι ρε παιδί, μα γεμαίσουν τον κόσμο όλο μέχρι την Κίνα πεντά ευρώ, θα το σχίσουμε όλο. Έλα, <Τι> ναι. ε, με τι μυαλό, συγγνώμη ήθελες ρε φίλε, τώρα ήθελες να σκεφτεί με μυαλό τι η Ραχήλ. Η Ραχίλ από γεννησιμιού της στο δημόσιο, τυχώς αν έχω έχω τον άντρα τη, τώρα μιλάω ούλι εκεί στο δημόσιο δεν είναι. Σε Υπή... αυτό το μυαλό, τον Ή τον δημο, υπάρχει τίποτα. Δηλαδή εσύ θα είχες ένα όραμα στη ζωή σου Για ανάπτυξη Για προκοπή και θα πήγαινες να γίνεις δημόσιο υπάλληλο Δεν πλάκα μου κάνεις Δηλαδή που να αναπτύξεις το μυαλό σου στο γραφείο Στο γκρίζο γραφείο εκεί που θα βάλεγε φραγίδες Μην με τρελαίνεις τώρα ναι Όμω κυρία μου και κυριέ μου Εμείς τους έχουμε όλους γραμμένους κανονικά Έχουμε το σπότ του Γιουργάκη Και θα σα το παίξουμε αμέσως Πάμε Πάμε Πάμε. Ολογικό, ναι. Ναι. Και θεραπευτικό. Ναι. Ακούστε το τραγούδι ναι. για το κίνημα. Το κίνημα σοσιαλιστικών δημοκρατών. Στις Πάμε. Σφίγες, ψηφίζουμε το κίνημα. Α, έλα. Ελλάδα, ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική, απελευθερωτική. Εμβλημά μας στην. Σύμπαπα Δρέας. Μετά έξι διδαγματά του. Προσθόν η αρετή Μάσα. είναι γνώση ναι. Δεύτερον κανένας δεν θέλει να είναι κακό Κανένας δεν είμαστε κακό Ήτον να μην αδικούμε ακόμη Κι όταν ναι. αδικούμε θα Στις εκλογές ναι. ψηφίζουμε ναι. το, το κίνημα, κίνημα Γιώργακη, Ελλάδα Έλα Γιώργακη Το σύντιμά μας είναι να αλλάξουμε, να τον, αλλάξουμε κόσμο. τον κόσμο τα φάμε όλα, να μην φύσουμε τίποτα τα φάμε όλα. Μεν βασίгез, βολάρχες, τη δημοκρατία είναι η ανεξιοτέλεια την οικολογία, Λέγε με άκη. Τεχνολογίες. Ναι. Ψηφίζουμε ναι. το κίνημα. Κίνημα Ελλάδα. των δημοκρατικών σοσιαλιστών. Τίκι, κάφαρσι, diasosi, απελευθέρωση. Απελευθερώνουμε όλες. Τελειώνουμε όλες. Σε βραγωθούμε όλοι Γεια σας αναζητητές ηγεία, Γεια σας πασοκιστές ηκολογία, Γεια σας παπαντρεϊστές Και της Τις, ναι, Και της μαϊλία Ναι Οπότε λοιπόν μεγάλε Μην ανησυχείς Σου παίξαμε το σύνθημα wow. Είσαι τελειωμένος Είσαι τελειωμένος Τέλος Τέλος μεγάλε Τι κάθεσε και αναρωτιέσαι τώρα Και κάθεσε και σκάσνα, να πούμε Και κάθεσε και κάνεις διάφορα Η κατάσταση Η κατάσταση Της ευτυχίας δεν είναι που ξεκίνησε Ήλα παρακαλώ Ορίστε Ξαναμανά ορίστε Δεν ομίληξε τηλέφωνο, τηλέφωνος παιδιά Αν θέλετε ξαναπάρτε Οπα Μπορείστε Μπορείστε Ο τηλέφωνος είχε πρόβλημα Δεν ομίληξε Οπότε να μας ξαναπάρετε τη τηλέφωνο Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου του, του, του, Όπως είπαμε Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη <coughs> Με συγχωρείτε με το ανάγνωσμα Της μπουρδολογίας Λοιπόν είναι μεγάλο ποσοστό Όπως λέγαμε προχθές ε, Τη ζωή σου ας πούμε, στηριθμίζουν οι κυνηγοί με το χόμπι τους, έτσι ε, διότι τα βάλαν τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ οι κυνηγοί <συμή> παρακαλώ Σας ακούω, τι Εσυμασία έχει <συμή> Έχει περισσότερο <συμή> μυαλό <συμή> <συμή> Α, να το διευκρινίσω, νοικά καμψήφω. Έλα, για. Ναι. Αυτό μου λέει το σποτ το προεκλογικό. Ένα φίλο είναι του Παπανικόλα. Εντάξει, από παπά είναι και τα δύο. Σπέρματα παπά είναι. Λοιπόν, τι θέλω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, μεγάλε. Όπως λέγαμε προχθές μεγάλο, ο άλλος κάνει το έχει το χόμπι του, το κυνήγι και τα έβαλε με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει «Ο κακό ΣΥΡΙΖΑ θα μας απαγορεύσει το κυνήγι». Βέβαια, δηλαδή, καλό θα ήταν να επιτρέψει το κυνήγι κεφαλόν, αλλά δεν το βλέπω. No. Οπότε λοιπόν ο Σαμαράς συναντήθηκε με τους κυνήγου και τους είπε «Είναι πάγια η θέση μας υπέρ του χόμπι σας». Μη σας, ε, το καλό της αηφορίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης Προσέξτε τι τους είπε Λοιπόν, μεγάλε πάντως εγώ προτίθεμαι να κάνω το λαγό Άμα κάνει ο Αντώνης τον κυνηγό Προτίθεμαι να κάνω το λαγό Αντώνη τι λες Για μια αηφορία στο περιβάλλον να αναπτυχτούμε τα δυο μας Στα βουνά και στα λαγκάδια Πάρτο το χαμπάρι ρε μεγάλε. Τα χόμπι της μπουμπούς Το lifestyle της ξεβράκοτης, Το σκατό που έχει στο μυαλό Υποτιθέμενος ε, σωτήρας Παρακαλώ ε, Ναι σωστά σωστά Ναι ναι σωστά ναι ναι, ναι ναι Αυτό θα το πει ο λαγός του Σαμαρά Εσύ σε εδώ για κυνήγι δεν έρχεσαι Για άλλο λόγο έρχεσαι Κυρία μου και κυριέ μου ε, σου είπα, σου έλεγα πριν το τηλέφωνο τώρα λοιπόν το χόμπι του κάθε παπάρα το lifestyle της μπουμπούς και ο κάθε ξεβράκοτος ψυχείται και σώματι με τις ξεβράκωτες πρώτη γραμμή στα κόμματα τους αλλά και τους ξεβράκωτος στο μυαλό σου κανονίζουν τη ζωή παρακαλώ Καλώ το παιδί Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Ε, δεν θα είμαστε αξιδικοί, όχι τώρα, είναι και πολλά χρόνια! Ναι! Όλα, όλα τα πάντα, ναι, ναι, ναι, κρυστά ναι, ναι, τα πάντα! Δεν του ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Θα πάρουν πακέτο από το. Τη... Ναι, δεν του ενδιαφέρει. Τίποτα δεν πακέτο. Όπω το λε. Όπω το λε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Τι ματιά να ρίξω στο ποιο μα κυβερνάει και εδώ στον τόπο Μεγάλη. Από περιφερειάρχηδε, από δημάρχου, από βουλευτέ. Τα έχουμε ξαναδεί. Τά... Αυτά λέμε τόσα χρόνια. Γι' αυτό είμαι θα ικανοί. Και βέβαια, όπω πολύ σωστά είπε, τα πορτοκάλια σαπίζουν. Χημί γίνονται στα εργοστάσια, είναι κλειστά. Και γιατί, διότι. Οι ούλοι αυτοί μαζί με τους οπαδούς τους θα πάρουν πακέτο Θα δώσουν και κάτι ψηλά στους οπαδούς Αν τη βγάλουν 4-5 μήνες και πάει λέγοντα. Χρόνια τώρα γίνεται αυτή η κατάσταση Ξέχασε την εποχή εδώ Άντε να θυμηθούμε τα Άιλα έργα Υπησουσιανισμού Θα ξέχασε, δεν είναι αυτό που το θυμηθεί. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο λοιπόν μεγάλε Λέμε και ξαναλέμε Στους ολίγους απευθυνόμεθα η μπουμπού, ο Ξευράκοντος ψυχείται και σώματι, δηλαδή μαζί, οι ξεβράκωτες μαζί με του ξεβράκωτους στο μυαλό, ρυθμίζουν την κατάσταση. Όπως οι χομπίστες κυνηγοί, στου οποίους υποδι... υποσχέθηκε ο Σαμαράς «μισιάζεστε, παιδιά, μη σιάζεστε, εδώ είμαστε». Διότι ο, ο Σύριζα θα σας κάνει κακό. Θα σας απαγορεύει το κυνήγι. Έτσι λέει ο Σαμαράς και παρέα του. Δεν νομίζω. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τι μα είπε τώρα μιας και μιλάγαμε για το μέγιστο, τον μέγι, το, το το τρισμέγιστο παπαντρέα. Για το γιουργάκι σα μιλάω. Το μνημόνιο δεν του έφερε η υπογραφή μου. Αλλά όλα τα αίτια του παρελθόντος βέβαια, στα οποία δεν συμμετείχε καθόλου ο Γιωργάκη. Δεν συμμετείχε ο Γιωργάκη ο οποίο σπερματικό δικαιώματι από όταν τον, τον έφερε ο μπαμπά στην Ελλάδα, τον είχε βουλευτή εκεί χρόνια. Υπουργεία, εξωτερικών, παιδεία. Ναι, για το παιδεία δεν συζητάμε πω πήγαν εκεί κάποιε σακούλε για να απαγορεύσει κάποια πράγματα στα κηλικία. Δεν τα ξέρετε. Αυτά δεν τα ξέρετε, αλλά θέλω δεν, δεν, πάντων, ναι. Τώρα λοιπόν ξαφνικά λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Φταίει λοιπόν για τον Γιουργάκη το παρελθόν Δηλαδή ο παππούς του Και ο πατέρας του Ή κάνω λάθος Παρακαλώ Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι Ναι ευχαριστώ φίλε μου ευχαριστώ Λοιπόν μεγάλε προσέξτε Επειδή ο Γιουργάκης δεν είναι ηλίθιος Όπως θέλετε εσείς να τον λιδωρείτε Εμείς είμαστε οι ηλίθιοι που τον ακούμε Καταλαβαίνετε τι είπε ο Γιουργάκης δεν το έφερε η υπογραφή του το μνημόνιο αλλά τα αίτια του παρελθόντος Το παρελθόν ήταν ο παππούς του και ο πατέρας του έτσι με, μαζί με την καράμαν το παρελθόν ήταν ο παππούς του και ο πατέρας του Μας ξέσκισε ο παππούς του και ο πατέρας του κι ήρθε να υπογράψει ο Γιωργάκισ να μας αποξισκήσει εντελώς, δηλαδή τελειώσε. <Τελθόνη> ξέρει ο Γιωργάκισ που τα λέει ξέρει ο Γιωργάκισ που τα λέει <Τελθόνη> Καταλαβατε; Τα λέει, λέει σε αυτού που τον λιδωρούν ηλίθιο, του γατόπαρδου. Σε εμά δηλαδή. Σε εμά δηλαδή. Α, μπράβο, μεγάλε. Η αντιτρομοκρατική στο, στο Βέλγιο σκότωσε δύο τζιχαντιστέ που είχαν πολεμήσει στη Συρία και μπαμ και μπούμε του φεϊκέ και η ιστορία με τον τζιχάντι θα τραβήξει πολύ γιατί τη χρησιμοποιούν τώρα για τους λόγους που τους που τη χρησιμοποιούμε; όμως τη χρησιμοποιούν όμως μεγάλε προσέξτε γιατί χτυπήθηκε από δίθεν τσιχαντιστές η Γαλλία ας πούμε χτες φάνηκε ολοκάθαρα ο Λάντ, ο πρόεδρος ο Γατόπαρδος ο Γάλλος στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι δήλωσε, δήλωσε ότι επειδή δεν χτυπήθηκε όπως έπρεπε η Συρία Προσέξτε, έχει ξεφύγει η Ισλαμική τρομοκρατία Οπότε Συρία, ετοιμάσου για νέα εκατόμβη Τι εκατόμβη δηλαδή Θα σας ξεκληρήσουν όλους εκεί κάτω Το είπε χθες αυτός που βγήκε να δηλώσει Ζεσουί Σαγλή Λοιπόν, μαζί με τη Μέρκελ και τα άλλα παιδιά Αυτός που βγήκε να διαδηλώσει για τον θάνατο των των 12 ατόμων στο εφημεριδάκι στο Ζησουή Κατάλαβε κατάλαβες Μιγάλε Συρία ετοιμάσου δεν θα αφήσουν ούτε πέτρα εκεί να, να μην τη βάψουν με αίμα αυτά λοιπόν είναι τα κόλπα και γι' αυτό στήσανα και αυτό που στήσανα και σκοτώσαν αθώους ανθρώπους στο Παρίσι διαλέγοντας αυτό το εφημεριδάκι λοιπόν και για να κάνουν τα κόλπα τους κυρία μου και κυρία μου τι έγινε ρε παιδί μου Αμάν Ο Πάπας ο Φραγκίσκος Γεια σου ρε Πάπα Φραγκίσκο Ο Πάπας Αυτός είναι ρε Πάπας Όποιος σου μιλήσει άσχημα για τη, για τη μητέρα μου είπε. Όποιος μιλήσει άσχημα για τη μητέρα μου Θα φάει μπουνιά Μεγάλε Το είπε ο Πάπας ο Φραγκίσκος Ξέχνα να πούμε τώρα τα γύρνα και τα άλλο το μάγουλο Και τέτοιες άλλε παπαριέ. Ο Πάπας το είπε Οπότε μεγάλε με την, και με την άδεια του Πά Λογικά δηλαδή όποιος μας βρίζει η ιερά και όσια εδώ από αυτούς τους ε, γατόπαρδους Ειδικά τους υποψήφιους των πολιτικών κομμάτων ε, Κανονικά πρέπει να του ρίχνουμε καμιά μπάτσα Λέμε τώρα ρε πέντε Μη γίνεσαι βία μπουμπού Μη, Ορίστε. Ναι Να βράβο, Ναι ναι ναι Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν μπορείς. και βαφτίστηκες, Καθολική κοπέλα. δεν έχει να κάνει με χριστιανούς ρε. Έχει να κάνει με χριστιανούς Φαντάζεσαι να πάπ να σου πεταχτεί η νόνη δούνια μπροστά, να πούμε σου πεταχτεί με το σταυρό, να πούμε ανάμεσα στα χέρια. Ναι. Να σου πει, πας μπορεί αχλάδο να πούμε. Δω είναι Ελλάδα, ρε. Λά θρησκεία, οικογένεια. Είμαι στη χριστιανή Ορθόδοξη. Ορθόδοξη. Ναι. Το βίζο ναι. Ξέρω εδώ. Ναι, ναι, ναι. τι τηλεγραφέ είστε εσεί, τρεμμένε στην πονηριά αποδειγμένη κυρία μου και κυρία μου, να σε ενημερώσουμε ότι η ανεξάρτητος και δημοκρατική, έστω τρέχει από τα παντζάκια δημοκρατία, δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Λοιπόν, έπαιξαν τα κόμματα από δημοσιογράφου 46, ναι. Είναι υποψήφιοι Να πάτε να τους κάνετε βουλευτάδες ναι, δεν σου έφτανε να πούμε ε, Πως τον λένε εκείνος Ο, ο Τσάο Αντένας Πως τον έλεγαν Ο, ο Μπραβορούλα μωρέ πώς, <laughs> ναι, ναι λοιπόν Και άλλα τέτοια παιδιά η βούλτεψη Λοιπόν ναι, Τώρα έχεις λοιπόν κυρία μου και κυρία μου 46 υποψήφιους 46 Λοιπόν ο Κεδίκογλας Ο μπραβήσιμο ο Κεδίκογλας Λοιπόν Αχ, ναι, για να η, η καραμπανιέα. Λοιπόν και άλλοι. Με τον Αλέξη όμω κατεβαίνει ο Ξυδάκη. Αυτό που προχθέ είπατε. Ναι. Σας είπαμε τι είπε ο σκαλά Αχ, ναι. Με την πουμπού μου ποιο είναι. Με το τον ποντάμι μου, να. Οχ, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, είναι αρχηγός ο ίδιος Ο ποντάμι. Δεν τα θες τα άλλα οπότε κυρία μου και κυρία μου τι μας είπε δεν τελειώνουν και εκλογές σας χάσουμε <τύχο> <στη> <στη> <στη> λοιπόν είδηση δεν σε ενδιαφέρει μαγιά σου στο πέραμα το 50% των παιδιών υποσητίζεται υποσητίζεται έρχεται λοιπόν η φιλάνθρωπη πολιτεία προσέξτε η οποία την χάνει εκεί στην περιοχή η περιφέρεια αυτή η περιφερειάρχης της να είναι αριστερή για την κυρία Δούρο σας ομιλούμε η οποία ενέκρινε 320.000 ευρώ κονδύλι για να βοηθήσει τους πτωχούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του περάματος για δουλειά, για μεροκάματο, για μέλλον δεν συζητάμε Συζητάμε πάντα για ένα πιάτο φαΐ Να βγάζει το 24ωρο ο νηστικός, Μη και δαγκώσει το λαρύγγι Τον από πάνω Αυτό για δουλειά Για μεροκάματο Για μέλλον για Δεν συζητάμε Πάρτε φράγκα λοιπόν από αυτά που μας δίνουν οι κατακτητές Φάτε ένα πιάτο φαΐ να βγάλετε το 24ωρο Και αύριο πάλι εδώ είμαστε Γιατί είμαστε φιλάνθρωποι Γιατί είμαστε αριστεροί Παρακαλώ Ναι δεν νομίζω <Το> Ναι <Το> Α, θα το βάλουμε αλλιώς Ναι έχεις δίκιο, ναι. <Το> ναι, έχεις δίκιο. <Το> ναι Μαλακία κάνανε και Και στη Γαλλία και με τις επαναστάσεις Και στη, στη Ρωσία Δεν κάνανε συσίτια και να ταΐσουν τους πεινασμένους Δεν κάνανε συσίτια Να ταΐσουν τους πεινασμένους Λοιπόν Μην μου λες τέτοια Κατάλαβες μεγάλε Αριστερός και φιλάνθρωπο. Αυτό είναι είναι, είναι γραμμένο πρώτο-πρώτο στο κεφάλαιο του Μάρξ. Πάνω-πάνω, με μεγάλα γράμματα. Φιλάνθρωπος και αριστερός. <Τι> ναι. Τι έχουμε λοιπόν. Ζήτησαν πέντε δις, λέει, τράπεζες ελληνικές από το Μηχανισμό Στήριξης για λόγους ρευστότητας. <Τι> <Τι> στο πέζουν μέχρι τελευταία στιγμή. Αλέξη... Yeah, αυτή η εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα των παθών σου. Το τι έχει να γίνει. Καλά, εντάξει, ζητάνε τώρα, οι... ζητάνε πέντε δίσκε Κάτσε, τώρα είναι δικό μου εδώ. Λοιπόν, τι σου είπα, έτσι που λε, το 50% των παιδιών στο πέραμα υποσυντίζεται, οπότε. Επενεύει η αριστερά και φιλάνθρωπο κυρία Δούρου και θα το λύσει το πρόβλημα. Όμως το 55% των νοικοκυριών αυτή τη στιγμή έτσι λένε οι στατιστικές κυρία μου και κυρία μου εσείς δεν ανήκετε σε αυτές εφόσον τρέχετε να παλαμακήσετε τους κυρίους Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες και όλους αυτούς το 55% των νοικοκυριών στο οποίο δεν ανήκετε δανείζονται για να ζήσουν ή πολλούν περιοσιακά στοιχεία ενώ το 42% ζει από συντάξει. Ένα στα τρία νοικοκυριά καθυστερούν να πληρώσουν λογαριασμούς και φόρους λόγω δυναμία. Εντάξει, εσείς δεν ανήκετε σε αυτό. Εσεί είστε από τους τυχερού οι οποίοι ε, σας έχει βαρέσει η ευτυχία του κυρίου Σαμαραβενιζέλο Κουρέλα και των άλλων κομμάτων. Οπότε δεν ανήκετε στο 55%. Λογικά δηλαδή. Άμα το καλοσκεφτεί αυτό, Κύπρο Γουέι. Λοιπόν, Κύπρο, Κύπρ, Κύπρ, ναι, Κύπρο, Λοιπόν, αν το σκεφτεί αυτό, το 55% όχι μόνο ρίχνει και διώχνει, ρίχνει στον Κεάδα όλα αυτά τα αθήρματα. Τους στέλνει δηλαδή τους πέρα από το εσχύ σε Και όμως συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε δίπλα μας κυρία μου και κυρία μου. Ο Δήμος λοιπόν, προσέξτε στο Μουζάκι, στη Θεσσαλία, έβαλε νέος κάδος απορριμμάτων ευρωπαϊκού τύπου, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Και θα κάνει και σύντομα υπόγειου κάδου απορριμμάτων με νέο ευρωπαϊκό κονδύλι. Προσέξτε, μεγάλε. Ενημερωτικά να σα πούμε ότι το Μουζάκι έχει πλήρω 10 10.000-13.000 κατοίκου, οι οποίοι και αυτοί θα έχουν πρόβλημα εκεί πέρα. Αλλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να τρώνε οι μέτεροι. Πρόσεξε, πάνε στου κάδου και σε διάφορα άλλα. Το ερώτημα είναι, επειδή δεν είμαι θα στο Μουζάκι, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιο στο Μουζάκι. Τι σκάτα θα πετάμε σε αυτού τους σκάδους από τη στιγμή που δεν θα έχουμε μία Παρακαλώ <carbonate> Ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι. Λοιπόν και οι μοζακιώτες Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Θα έχουν υπερσύγχρονους σκάδους Υπόγειους και υπέργειους Και δεν θα έχουν να πετάξουν Τίποτε μέσα Καταλάβες Θα κυκλοφοράνε και οι ξενιστικωμένοι Και θα βλέπουν τους σκάδους αυτό είναι Δεν μιλάμε για Ευρώπη Η Ευρώπη μεγάλες σου, σου Δίνει τα πάντα Σε κάνει πολιτισμένο ρε μου. μονά μου Τώρα όλες αυτές, όλα αυτά που γίνονται με το ΤΑΙΠΕΔ Και το Συμβούλιο Επικρατείας Και ότι φάτε, φάτε παιδιά Σας λέγαμε και προχθές Τις μίζες που πήραν εκεί Πουλώντα από το Ταϊπέδε εκεί κάποιοι μάγκε, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι, 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν θυμάμαι Τώρα λοιπόν κάνε ένα καινούργιο κόλπο εκεί πέρα. Το Συμβούλιο Επικρατεία ενέκρινε λέει συνταγματική μεταβίβαση 110 στρεμμάτων στην περιοχή στο Μικρό Καβούρι. Το έδωσε στο Ταϊπέδε για να το πουλήσουν. Αυτό ανήκει στο Δήμο Βουλιαγμένης Είχαν προσφύγει εναντίον τη ιδιωτικοποίηση τη περιοχή ο Δήμο και οι χάτοικοι, αλλά ποιο του υπολογίζει του κάτοικου τους, τους κατοίκου εκεί τους έχουν γραμμένους όπως είναι γραμμένους και τους κριτικούς στο αποπηγάδι λοιπόν, στο αποπηγάδι ό,τι θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν οπότε λοιπόν τώρα και με, το, με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατίας το ΤΑΙΠΕΔ θα το πουλήσει λοιπόν και ε, φυσικά κάτι θα γίνει εκεί πέρα λοιπόν και αλλά θα το βλέπουνε οι ευτυχισμένοι γύρω, κάτοικοι γύρω-γύρω, θα βλέπουν και την ιδιωτική επένδυση. Ποιο ξέρει, κάτι θα γίνει εκεί. Μιλάμε για τα φιλέτα του πλανήτη τώρα και στο Καβούρι, δεν μιλάμε για... Ναι, δεν μιλάμε για τι πλάτε καταστάσει. Παρακαλώ. Α, μπράβο, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι Προεκλογι... Δεν τα τώρα μόνο Ποιο ΣΥΡΙΖΑ ρε φίλε τώρα να. Έφη μου δεν πρόλαβα Να σε χαιρετήσω Ευχαριστώ για το mail Λοιπόν ε, Α, λε, ε, λες για το ε, Μου στήλες ναι αυτό ήταν παλιό Με τους Ουκρανούς που πέταξαν εκεί Το βουλευτή μες τους γκάλτο σκουπιδιών Βεβαίως Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι θα σας μεταφέρω Αυτή τη στιγμή. Ε, ένα σημείωμα το, πήρα, το οποίο πήρα από τη φίλη τη Βιβί ε, αν θέλετε δώστε λίγη σημασία νομίζω ότι μας αφορά όλους όχι όχι εσάς όχι εσάς τους αθάνατους, τους γατόπαρδους του μπουμπού του ποταμιού και όλους αυτούς τους άλλους, αυτούς τους λίγους μου λέει λοιπόν οι φίλη Βιβί τα εξής γερό το υλικό το μάρμαρο και ειδικά αυτό του Παρθενώνα. Ακούστε τι λέει τώρα η Βίδη. Χιλιάδες χρόνια πριν οι αρχαίοι Έλληνες χτίσανε με αυτό τον Παρθενώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες με το ίδιο ακριβώς υλικό χτίζουν οι, Έλληνες, οι νέοι Έλληνες και ξένοι τις πολιτικές και, και όχι τις πολιτικές και όχι μόνο καριέρες τους. Προσέξτε. Ποιο να πρωτοθυμηθήκαν οι, στη τη Μελίνα με το όραμα «Το Σαμαρά ως υπουργό πολιτισμού», το σαμαρα υπουργο πολιτισμου το τζορτ την κυρία Βαρδινογιάννη ή τον Ηλία Ψινάκη. Μακρύ ο κατάλογος. Πολιτικοί καλλιτέχνε, διανοούμενοι, άνθρωποι των όλοι στον αγώνα των κλεμμένων μαρμάρων. Προσέξτε. Και να τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ για τα κλεμμένα, καινά τα βίντεο στο διαδίκτυο για τις καριάτιδες που θρυνούν τη χαμένη αδερφή του, να το παράπονο για το άγαλμα του Ηλισσού που ταξίδεψε στη Ρωσία και όχι στην Ελλάδα. Και να οι των Δημάρχων για την επιστροφή των κλεμένων. Αλήθεια Αλήθεια η Βιβί Και έπρεπε να αναρωτιόμαστε και όλοι μας Οι Βρετανοί μόνο τα μάρμαρα μας κλέψανε Αλήθεια μόνο οι Καριάντιδες κλάψανε για τη χαμένη του αδερφή Εδώ στη Βρετανία Λέει η Βιβί Οι Έλληνες εκτός από τα κλεμμένα μάρμαρα Έχουν και χιλιάδες κλεμμένους συμπατριώτες και δυστυχώς εκτός από τις Καριάντιδες θρυνούμε και κάποια άλλα αδέρφια και γονείς και για τους πιο τυχερούς και κάποιοι ελάχιστοι και αγαπημένοι φίλοι. αυτή τη στιγμή που διοργανώνετε διαμαρτυρίες για τα Μάρμαρα, Βρετανοί και όχι μόνο σας κλέβουν ό,τι πολιτιμότερο έχετε. μια και Παρθενώνες πάψαμε να χτίζουμε χιλιάδες χρόνια πριν. Να επαναλάβω Σας κλέβουν Ό,τι πολυτιμότερο έχετε Μιας και Παρθενώνες Πάψαμε Να χτίζουμε Χιλιάδες χρόνια πριν Σήμερα Συνεχίζει η Βιβί, Λοιπόν Σήμερα Το μόνο ελληνικό προϊόν που θα βρει σε αυθονία στη Βρετανία Είναι επιστήμονες Τους αποκτά Το Βρετανικό κράτος με μηδέν κόστος Βλέπετε Βλέπετε πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος από τον από νηπιαγωγό ως τον καθηγητή πανεπιστημίου και όχι μόνο για να τον μορφώσει και να τον αναθρέψει τον Έλληνα, πανεπι... τον Έλληνα επιστήμονα και κατόπιν να το στείλει δωρεά για να τον χαρεί ο Βρετανός πολίτης. Είναι λιγότερο εξοργιστικό Έλληνες ασθενείς που φορολογήθηκαν άγρια για χρόνια προκειμένου όταν χρειαστεί να έχουν δίπλα τους έναν γιατρό να ταξιδεύουν στη Βρετανία και να χειρουργούνται από Έλληνες γιατρούς σε βρετανικά νοσοκομεία τα νοσήλια των οποίων μαντέψε ποιο πληρώνει για μία ακόμη φορά το ελληνικό δημόσιο Ανοίξατε διάπλατα τις πόρτες της χώρας σε κάθε είδους λαθρομετανάστη και την κλείρετε κατάμουτρα στους συμπατριώτες σας σημειώνει η Βιβί Ένα ολόκληρο στην επιστημόνων. Που βρίσκεται στο εξωτερικό, περιμένει καρτερικά και με αξιοπρέπεια να του ανοίξετε την πύλη επιστροφή. Αλήθεια, κάνατε καμιά καμπάνια επιστροφή για του συμπατριώτες σα, σαν εκείνε των μαρμάρων? Ρωτήσατε ποτέ αυτού στα πολιτικά γραφεία, των οποίων συχνάζετε, τι περιμένουν για να ανοίξουν την πύλη? Έχουν κάτι στο μυαλό του, κάποιο σχέδιο, κάποια πολιτική, κάποιε διαμαρτυρίε, όπω εκείνε των κλεμμένων? Αλλά τι σα νοιάζει, σα νοιάζει τόσο όσο νοιάζουν του πολιτικού και του λοιπού τα κλεμμένα μάρμαρα. Τίποτα δηλαδή δεν σα νοιάζει. Του νοιάζουν τόσο που ούτε μήνυση δεν έχουν υποβάλει ακόμη κατά των Βρετανών. Αρκεί που το υλικό βγήκε καλό και χτίζει. βγήκε καλό, με και χτίζει ακόμη καριέρε. Ένα όμως είναι σίγουρο, αν συνεχιστεί αυτή η εξαγωγή Ελλήνων δεν θα αρχίσει να έρθει η ώρα που όλοι εσείς που σήμερα μας διώχνετε, συνειδητά ή ασυνείδητα, πολίτες και πολιτικοί, θα βρεθείτε σε κάποιο ελληνικό αεροδρόμιο για να κουνήσετε το μαντήλι στο δικό σας παιδί. Εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, να είναι ένας ακόμη Έλληνα γιατρός που θα φεύγει και όχι ένας Έλληνα ασθενής. Καλό ξημέρωμα πατρίδα, χαιρετισμού χ Βέβαια νομίζω ότι οι... Πώς τους λένε, οι... οι φιλοευρωπαϊστές εδώ των κομμάτων όλοι αυτοί που τρέχουν πίσω από τους, παλαμακισ... απ τους σωτήρες και παλαμακίζουν σίγουρα διαφωνούν μαζί σου <χω> σίγουρα διαφωνούν μαζί σου <χω> διότι δεν συμβαίνει σε αυτούς <χω> πάντως εγώ και ακόμη μια φορά να σου πω καλή πατρίδα τι να σου πω άλλο, όπω λέμε και εδώ μεταξύ μα, λέω και σε ένα χάπατο εδώ που παίρνει τηλέφωνο: Κουράγιο, πόσο κουράγιο πια μου λέει! Έχουν χάσει την έννοια και οι ευχέ και οι λέξει. Ε, έτσι μα καταντήσαν, ε, αγαπητοί μου βιβλιοί. Καλή πατρίδα λοιπόν και σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και για το αυτό που μοιράστηκε με του φίλου τηλεακροατέ τη εκπομπή. Έλα, έφη μου, πε το φίλε Γιάννη, λέει η έφη: Αν είναι να πεινάσουμε, το θέλουμε, ρε παιδί μου. Το θέλουμε να έχει και μια γκλαμουριά. Να έχει μου Δεν είναι ίδια η πίνα της Ποροκόστας με την πίνα των Βρυξελών. Όχι, ρε, με, με, με, με, με, <laughs> <laughs> <laughs> Καλημέρα από τους Ευρωπαϊκούς Αχαρνείς. Μου γένατε Ευρωπαίοι εκεί στη... στις Αχαρνές. <σ Palec> <σλυμός> να βρούμε το Μεσχέ να μας στείλει τους σύγχρονους κάδους. Α, ναι, ναι. Να τον βρείτε το Μεσχέ να σας στείλει γιατί χωρίς σύγχρονους κάδους στις Αχαρνές εκεί δεν ζείτε. Έφυγε είναι τα... Ε, είδες τι ωραία πράγματα συμβαίνουν γύρω μας αυτά, επίσης επίσης ήθελα να ενημερώσω ούλους τους δημοκράτες αυτούς οι οποίοι λένε μεγάλες κουβέντες, σαν τον Μπουμπούκο ρε παιδί μου, πως βγαίνει η Μπουμπούκος τι είχε βγει, είπε την άλλη φορά ο Μπουμπούκος ε, θα, ε, θα διαφωνώ με αυτό που λε, αλλά θα το υπερασπίζομαι ε, μέχρι θανάτου επειδή το είπε ο Βολταίος. Έλα από ο φίλος μου ο Τρίφωνας λοιπόν Μου έστειλε ένα σημείωμα και μου λέει Ότι αυτή την παπαριά Το διαφωνώ με αυτό που λες Αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες Δεν το είπε ο Βολτέρος Ακούτε Δημοκράτες Μορφωμένοι και Γατόπαρδοι Λοιπόν ναι ο φίλος μου ο Τρίφωνας Λοιπόν μου το έστειλε Λοιπόν το λένε λοιπόν, όλοι αυτό Αυτό λοιπόν το κολπάκι το... Δεν το είπε ο Βολτέρο. Το λένε, λέει: Αν ρωτήσει του δασκάλου και του πολιτικού, πού το έχει πει αυτό ο Βολτέρος επειδή μου, που δεν ξέρουν να σου πούνε, γιατί το Βολτέρο ούτε. δεν το δεν ξέρω, απλά το έχουν ακούσει. Καταλαβαίνει, ναι. Οπότε λοιπόν η αλήθεια είναι, όπω μου λέει ο τρίφωνα, ότι ενώ η συγκεκριμένη φράση είναι από τι πιο αναγνωρίσιμε, αυτέ η... και η κεντρική ιδέα τη έκφραση ιδεών κτλ., δεν υπόθηκε ποτέ από τον Βολτέρο. Αυτή η φράση απαντάται σε ένα βιβλίο, προσέξτε που λέγεται «Η φίλη του βολτέρου το οποίο αναφέρεται σε ιδέες και στη φιλοσοφία του βολτέρου Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν η Εβελίν Μπεατρίς Χολ ανέφερε ότι όλα όσα είπε ο Βολταίρος μπορούν να συνοψιστούν σε μία φράση, σε αυτό το γνωμικό δηλαδή. Και για κάποιον εξήγητο λόγο που θα μας τον εξηγήσει ο δημοκράτης και πανέξυπνος και μορφωμένος μπουμπούκος αλλά και όλοι οι άλλοι εσείς οι δημοκράτες που το χρησιμοποιείτε η ιδέα αυτή λοιπόν αποδόθηκε, η φράση αυτή αποδόθηκε στο Βολτέρο Δεν το είπε λοιπόν ποτέ ο Βολτέρος αυτό Αυτό το είπε ουσιαστικά η Εβελίν δικέ μου, δημοκράτη μου Ευχαριστώ τρίφωνα και εύχομαι μην παραδώσει και το ποδήλατο και ε, κόβεις βόλτες Με το πατίνι Μεγάλε Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Επειδή όμως Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ήμεθα στα τελειώματα της εκπομπής Να ε, ακούσουμε ένα ωραίο Ωραίο μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Και να επανέλθουμε Να την κλείσουμε την εκπομπή Με το Βολτέρο Παρέα και όλου του μπουμπούκου και του δημοκράτε, του γαρτόπαρδου, μαζί. Ανοίγτε τα ραδιοφωνάκια, και στον δρόμο περπατούν συντροφιέ. Σαν ευτυχισμένη φωτογραφία, λε και πώ ξεφύγαν από ουσία. Τα αγάλματα τους και ζωγραφιές και στον δρόμο περπατούν συντροφιές μόνο οι δύο μας πανταμαρμαρωμένοι τους κοιτάμε από τον μπαλκόνι με κάποια λύπη σαν νυχτόνι και λες πως κάτι μες στον κόσμο τελειώνει και τα χρόνια μας χαμένα στο άδικό μεγαλωμένα σαν τα φιλιά στον ουρανό μας σβισμένα. στο δρόμο περπατούν συντροφιές μόνο οι δυο μας πάντα βλέπουμε απ' τη φυλακή μας στα ξένα χέρια τη ζωή μας σαν να μην ήταν καμιά μέρα δική μας και τα χρόνια μας χαμένα στο άδικο μεγαλωμένο Σαν τα φυλιά στον ουρανό μα σβησμένα. Και στο δρόμο περπατούν σύντροφιέ, μόνο οι δυο μας πανταμάρμα, Λοιπόν αυτά τέλος. Κυρίες μου και κύριοι Ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά Τους όλους τους φίλους που δικοινωνούν Το mail όποιος θέλει να το βρει Θα το βρει στο μπλουγκάκι εκεί ο τείχος Λοιπόν Λαζάρου Γιάννης είναι Με γουάει το Κάμα ε, Gmail.com Όποιος θέλει να μου στείλει email Ευχαριστώ, όπως σας διαπιστώνει ότι απαντάω σε όλους Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που μας ακούσατε Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Όπως σας λέγαμε εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για τις πολύ ωραίε παρατηρήσει σα Για τη συντροφιά, για την υπομονή να μας ε, ακούτε καθημερινά Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας τον 1,5 FM Stereo.